Συγκυρίε των δημοσίων πραγμάτων, μου έφεραν στο νου ένα πολύ σπουδαίο βιβλιαράκι του πολύ σημαντικού ιστορικού μας Φιλίππου Ηλίου. Λέγεται «Κύριε Τύφλωσον των Λαών Σου» και αφορά βεβαίως στην αντιδραστική πολιτική των εκκλησιαστικών κύκλων στην Κωνσταντινούπολη, παραμονές της Επανάστασης του 21 με κύριο στόχο της μαύρη αντίδρασης, φυσικά, το κίνημα των διαφωτιστών, εφόσον δεν ήταν βέβαια δυνατόν να εντοπίσουν απευθείας τους εκολαπτώμενους επαναστάτες. Έτσι, θεώρησα σκόπιμο την προηγούμενη εκπομπή να την αναλώσω διαβάζοντας μόνον μια επιστολή που έγραψε ο Νικόλαος Πίκολος, Αφοσιωμένο φίλος και συνεργάτης του Κοραή, το 1820, αφορούσε σε μια προφανή περίπτωση λογοκρισίας και κατατρεχμού του εξαφορμή ενός ποιηματίου, όπως το λέει, το οποίο είχε δημοσιεύσει πρώτα στο Λόγιο Ερμή και έπειτα περικομμένο αλλά και πιο απερίφραστα έθνικο απελευθερωτικό, σε ιδιωτική έκδοση. Στόχος της επιστολής είναι ο θεορός ο επίσημος λογοκριτής τα λέγαμε, του πατριαρχικού τυπογραφείου Σιναήτης κ. Ιλαρίων. Την επόμενη φορά θα δώσω περισσότερες πληροφορίες διαβάζοντας οι δυνατόν αποσπάσματα από την κρίσιμη μελέτη του Φίλιππου Ηλίου σχετικά με τα ευρύτερα συμφραζόμενα αυτού του επεισοδίου. Σήμερα θα προεκτείνω κατά κάποιο τρόπο την επιστολή του Νικολάου Πίκολου, διαβάζοντας μιαν άλλη επιστολή που επίσης την δημοσιεύει από ανέκδοτο χειρόγραφο Ήλίου. Ο αποστολέας αυτής της δεύτερης επιστολής υπογράφεται μεταρχικά σίγμα π και είναι, όπω δηλώνει ο ίδιος, έμπορο στο Ιάση. Το πλεονέκτημα αυτής της δεύτερης επιστολής είναι ότι μολονότι ίσω προοριζόταν για δημοσίευση είναι γραμμένη σε κατά πολύ λαϊκότερο ύφο ότι είναι σαφέστερα αντικληρικαλιστική κατά την παγία πρακτική των διαφωτιστών και ότι βέβαια μας προσφέρει ένα πορτρέτο του κυρίου Ιλαρίωνος, πράγμα που φαίνεται ότι το θεώρησε πάρεργο ο Νικόλαος Πίκολος και περιορίστηκε στο πρώτο μέρος του ιστερογράφου της δικής του επιστολής, το οποίο αναγκάστηκα να παραλείψω την άλλη φορά, να δηλώσει ότι... Ο Άγιος Μουλαρίων ενήργησε να δοθεί πατριαρχική προσταγή στους τους να μην πολλούν κανέν βιβλίο πριν το δείξωσιν εις την πανοσιότητά του. Αυτό και μόνο τον ενδιέφερε, πάνω σε αυτό βάσισε τη δική του επιστολή και βέβαια έσπευσε να δηλώσει ότι κανής λόγιος άξιος τούτου του ονόματος δεν θέλει στέρξη να παραδώσει το σύγγραμμά του εις τα ψαλίδια της παμιαρότητός του. Η δεύτερη επιστολή μας προσφέρει ένα πιο γλαφυρό πορτρέτο αναφέροντας όμως την ίδια ακριβώς απόφαση του κυρίου Ιλαρίωνος. Και έχει ω εξή. Σαλαμίνη χαίρε Πολάκες με παρεκάλεσες Να σε γράφω Όσα περίεργα μανθάνω Εδώ διατρίβων Άκουσαν λοιπόν Τι με συνέβη κατά αυτάς Φίλος μου της Είχε με γράψει Από Κωνσταντινούπολη Περί της μεταρρυθμίσεως του εκεί τυπογραφείου Και ότι διορίστη επιστάτης Άνθρωπος πολυμαθής Και φιλολογικός Ο κύριος Ηλαρίων Δια του οποίου την καλήν επιστασίαν ελπίζεται εντός ολίγου να είδομεν όσα και εις των λαών τα τυπογραφεία. Υπατήθην φίλε, εις το όνομα η Λαρίων. Άλλον υπέθεσα. Και η χαρά την οποία αισθάνθη τότε μετεβλήθη εις πολλαπλασίαν λύπη όταν ανέγνωσα την ισχύρας μου ελθούσαν προχθές προκήρυξην αυτού με την κομψήν επιγραφήν της απανταχού ευρισκομένης ομογενέσιν, όσοι της του γένους δόξης και ωφελία ζηλωτέ την χάνουσιν, εν Κωνσταντινού εν το του γένους ελληνικό τυπογραφείο. Και πώς είναι δυνατόν να μη θρηνήσει πάσα ευαίσθητος ψυχή ελληνική, βλέπουσαν την αθλειότητα των επιστατούντων εις πράγματα των οποίων ο διοργανισμό και τελειοποίησης απαιτούν πολυμάθειαν, αληθείς ζήλων στα καλά και μεγάλην φρόνηση. Δια να δε και εσύ ως φίλος από την λύπη μου, έκρινα εύλογον να σ' αναφέρω κέτινα από τα οποία η μπόρεσα να παρατηρήσω την θαυμασίαν προκήρυξη τούτου -του, του πολυμαθούς και φιλοπάτριδος ανδρός. Με το ομογενής εννοεί φαίνεται ο σοφός συντάκτη όλους τους Έλληνε. Την δε λέξην γένος δεν ηξεύρω διότι εμειρήκησεν τόσο πολύ, ώστε να την εφαρμόσει εις ελάχιστον μέρος των Ελλήνων, Ίστους τους κατοίκους μόνον του Μπαλατά, ονομάζον το του Πατριαρχείου Τυπογραφείων του Γένους, αλλά της Χίου και των Κιδωνιών, πώς πρέπει να τα ονομάζουμε. Τούτο μένει εις τον κύριο Νηλαρίωνα να μα το είπε. Το δε Ἑλληνικὸν δεν πρέπει να σε εκπλήξει, διότι ο πολυμαθείς επιστάτης το έθεσεν προς διάκριση του αγγλικού, γερμανικού και λοιπών τυπογραφίων του γένους μας. Φιλτά τους δε ομογενείς δεν είναι τόσο φανερόν πίου εννοεί ο κ. Ιλαρίων. Ίσως δεν αμαρτάνω να υποθέσω τους δάκας ή γότθους ή άλλον των υπερβορείων εθνών. Τα έργα και το ήθος του δεικνύουσιν ότι δεν είναι μήτε του Χριστού Μαθητής, του Φωκίωνος ή Αριστίδου Απόγονος. Επειδή πώς δύνατε ο αληθή Χριστιανό και ο γνήσιο Έλλην να καταφέρεται με το συνλίσσαν κατά των σπουδαζόντων ει τον εξανθρωπισμών του γένου του, οι οποίοι του διδάσκουσε τα ληθή συμφέροντα, την ει του δικαίου νόμου και άρχοντα υπακοήν και το σέβας. Ο μεταφραστή του Ευαγγελίου επιθυμείω φαίνεται να είναι θρέματα και όχι λογικά πρόβατα οι οπαδοί του Χριστού. Θέλει να είναι τυφλή, δια να μην διακρίνωσιν την αλήθεια από το ψεύδο. Και την αρετήν από την κακία Ασφονάζει φωνάζει η εκκλησία Όσον θέλει Το δράξαστε παιδείας Μη οργιστεί κύριος Και απολύστε εξοδουδικέας Και δώσμη τη των σωνικόνων πάρεδρων Σοφία και τόσα άλλα Ας ο Όμηρος την Αθηνά Απέρουσαν από τους οφθαλμούς Του Διομίδου την Αχλήν Δια να διακρίνει Τους θεούς από τους ανθρώπους Αχλήν δάφτη Από οφθαλμών έλλων, ή πριν επίεν Οφ ευγινόσκης ημέν θεών Ο κύριος Ιλαρίων είναι κοφός Δεν εμπορεί Ή το οποίο είναι αληθέστερον Και δεν θέλει να τα ακούσει Επειδή δεν τον συμφέρει Στοχάζεται βέβαια συμφερότερον Να κόπτει όλα στα σπηγά των φώτων Και να οδηγεί τους φιλτάτους του ομογενής Καθώς αυτός ανεσχύντως του ονομάζει Ή σε την παιδείαν Δια τη οποία θα η μπορεί καλύτερα ενώσο ευρίσκεται στο το Βυζάντιον, να τιμάται ω μανδαρίνο και να φιλοφρονείται παντιοτρόπω από τα σκαλά κυρία του, χωρί να υποπτεύεται από του έχοντα την Αχλήν από τον Οφθαλμόν. Όταν δε αρπάσει δια τη αγυρτία στον Τυρπαρδαλίν, την οποία τον υπεσχέθη το γένος αμοιβήν των λαμπρών αγώνων του, να λατρεύεται, όχι ω ο Παύλο, του οποίου τα ρητά γνωρίζει και την ζωή, όχι ω ο Θεολόγο Γρηγόριο ο οποίος έφυγε εις έρημον το δυσβάστακ των φορτίων της γεροσύνης, ενώ αυτός ζητεί τόσους χρόνους την αρχιερατείαν με τόσα ραδιοργίας, άλλος η μεγάλη δεσπότη της Ασίας και να εντρυφά εις την ανοησίαν των αθλείων θερμάτων του. Δεν ήθελεν ίσως νομισθή άτοπον να τον ερωτήσει τις. Ποιο κύριε Ιλαρίωνα, ονομάζεις ομογενή σου φιλτά τους» και αν μα είπε του Έλληνα τον οποίον μεγαλύτερος εχθρός δεν ευρίσκεται, να κηρύξωμεν προς αυτούς, δια να μην τον πιστεύουν ότι είναι ψεύστης, υποκριτής, απαταιών, πανύργος άτιμος και το μέγιστον, εμπέκτη της θρησκείας. Η φίλε εις πόσου βαθμού έφτασεν η του. Αφού εδιορίστη επιστάτης του τυπογραφίου του γένους, περιέρχεται τα βιβλιοπολία της Κωνσταντινουπόλεως, δια Μήπω ήλθε κανένα βιβλίον. Όσα δεν συμφωνούσουν με το πνεύμα της Αγυρτίας, τα δημεύει εκ μέρους του Πατριάρχου. Τα κακοεξηγεί, δια να παραδοθώσουν εις το είναι ίσως, και εσύ το έμαθες, ω της προολίγων χρόνων, κατινάλωσεν ασότος τα πουγγεία του Σιναόρους. Τους ιδρώτας των πτωχών, ις μεγαλοπρεπή δώρα προς τους ανθρώπους του Καπουδάν Πασά, δια να τον τιμώσουν. Ίσως διότι εφαντάζετο να γίνει μουλάς της Κύπρου και των νησίων τα οποία κατεζημίωσε και εις στριφήν των παλακίδων του. Προσδέτας κυρίας επρόσφερε σάλια και άλλα πολύτιμα δώρα για να απολαμβάνει ευκολότερα. Η χαρτοπαίχνια επί των ταντουρίων, εις των πολυάριθμων χωρών των υπηρετών, των γραμματέων, των κοπηλατών, των μαγείρων, των βαπτιστικών, των κουμπάρων και των φιλτάτων του. Ιστασλαμπρά του ημέρα, έτυχε να διατρύβω και εγώ εις Κωνσταντινούπολη, όταν και ήκουσα πολλού λέγοντα: Έβγε, κύριε Ιλαρίων, μόνον η ξεύρει να ξεφαντώνει τα σκαλά τη Κωνσταντινούπολεο. Απορώ, πώς εδισοποίηθη ο Άγιο Συνέου, ω φαίνεται άνθρωπο μενούν, και τον άφησε ατιμόρυτον μετά τόσην όπου έκαμεν ει το μοναστήριο. Οι δε, φίλε, ποιοι άνθρωποι επιστατούν πράγματα του έθνους. Και αν δεν έχω δίκαιο να θρηνώ την δυστυχία των Ελλήνων. Αλλά όταν οι Τιούτοι προχωρήσουν και εισαξιώματα, τι πρέπει να ελπίζομαι ένα από αυτούς. Τούτο μόνο με παρηγορεί, ότι όσα πράγματα κατά καιρούς κατετρέχθησαν, ταύτα έλαβον και μεγάλη αύξηση. Και ο ημέτερος άρα εξευγενισμός, Θεού βοηθούντος, θα εξαπλωθεί αφεύκτος κατά την επιθυμία των φιλοκάλων. Οι μισό ούτοι ας καταβούν θέλουν. Τίποτε πλέον δεν οι μπορούν να κάμουν ή μη να οπλίζουν καθεαυτόν την αλήθεια και άλλα πολλά έχω να προσθέσω από τα οποία εμπορούσες να μάθεις καλύτερα την αρετήν και παιδείαν του ανδρός. Αλλά δια να μην γίνει η επιστολή μου ενοχλητική δια το μεγεθός της τα αφήνω εις άλλων καιρών όταν ευκαιρίσω από τα σεμπορικά σα σχολεία μου. <Τι>